και ο της του 19ου και βαθιάς ρωμαντικός, και το του είναι αδύνατο να μην τον Έλληνα σε κάθε σου τα παράθυρα και τα τζάμια, τα Vogue Windows, τα πέτσανα μαλκόνια πανερώνουν με την πρώτη ματιά, την αγάπη του Έλληνα για τον ήλιο και το φτάνει. Έτσι είναι κλεισμένη και η παραλία τη Μίλια. Έτσι και οι πλατριέ τη Αθήνα. Το σπίτι του Έλληνα στην πρόσωψη, όλο που το παράθυρα, μπορεί να είναι κάποιο άβολο για την οιτή του, δεν ήταν όμω, τόσο μεγάλο, <tosho> <tosho> <tosho> τόσο ωραίο, τόσο επιθυμετώ στο διαδίκτυο. Ο το μοναστήρι της Αβόρια, στους κήπους της Λέσκης τα Κεπαρίσια, στα πλατάνα ποπλέον της της πάνω σε λαγυλέδες και σε τρβάνη. Το ελληνικό στα νότια, στα ξενοδοχεία τη Ανατολή, στου πύργου τη Ανατολή, στα μπαλκόνια με τις πολύχρωμες προσώψει, του στενικέδε, Στους, στους πολιτέ λαδιού, Σαρδέλας και πετρελαίου. Εβραϊκό σε μερικού δρόμους ενό παλιού γέτρου, δρόμου σκοτεινού, γεμάτου ασπρόδουκα, παλιοπούρελα και γυναίκες. με μάτια που φανερώνουν το βίτσιλο. Αυτό είναι το μοναστήρι που βλέπουμε στα μάτια μου. Oh, my Άσχιζε τι έφορε περιάδε τη Πελαγωνία. Αρκετά χρόνια νωρίτερα, οι αδελφοί Ιωάννη και Θεοχάλη Δημητρίου, καθώ και ο Δημήτριο Μουσίκο, μεγάλοι ευεργέτε και δωρητέ των δακτυρίων του μοναστηρίου, είχαν χαράξει του δικού του προσωπικού δρόμου. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονό ότι η οικονομική και πνευματική άκρηση του μοναστηρίου επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη και των γειτονικών κοινοτήτων. Σπουδαία διδακτήρια και αξιοζήλευτο εκπαιδευτικό έργο συναντούμε και στο Μεγάροβο, στο Τύρνοβο, στην Ιζόπολη, στην Εγκοβάνη στο Κρούσοβο, στη Μιλόβιστα, στο Κόπεση, στην Έβεσκα, στον Περλεπέ, στη Ρέσνα, στην Πελκαμένη και αλλού. Το 1900, στα σχολεία του μοναστηρίου φοιτούσαν 2.800 μαθητέ και ανάμεσα στου σοφού δασκάλου του συγκαταλεγόταν το αδάμαστος εισφώνημα γυμνασιάρχης Τζουμετήκος και ουδεμία πρωτεύουσα νομού της Ελευθέρας Ελλάδας παρουσίαζε <συμφίλωνα> την εκπαιδευτική οργάνωση του μοναστηρίου κατά την εποχή αυτήν. Ε. Σύμφωνα με τη στατιστική της επαρχίας Πελαγωνίας κατά το σχολικό έτος 1907-1908 σε ολόκληρη την επαρχία υπήρχαν 54 ε. ελληνικά εκπαιδευτήρια με 4.644 μαθητές 1983 αγόρια, 916 κορίτσια και 1765 νήπια, καθώ και 136 εκπαιδευτικού. Το σχολικό έτο 1912-1913 ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργία των ελληνικών σχολείων στην Καραγωνία. Στα θεοπράσινα βαγόνια του σιδηροδρομικού σταθμού μοναστηρίου επικάθισαν γρήγορα ω σκόνη. Τι προσδοκίε με την Ελλάδα. Στις και βοφόρους, όμοιες με φαντάσματα, ευάστηαν πρόχειρα τα υπάρχοντα των Ελλήνων κατοίκων του μοναστήριου. Τα υπάρχοντα της προσφυγιάς. I'm not sure what I'm talking about. I'm da rosha rosv